Είσαστε αχάριστη ρε, ξέρει γιατί. Αχάριστη καλή τύχησα. Αχάριστη.com Όχι, όλο ο ελληνικό λαό. Είμαστε μίζεροι. Δηλαδή, συγγνώμη, αλλά αν έχετε μια φρασιολογία, χρησιμοποιείτε αυτή τη κυβέρνηση. Λοιπόν, φωνάζει όλο ο λαό, δώστε αυξήσει στο λαό, έτσι δεν είναι. Είναι έτσι. Τα δώσαμε αυξήσει, δε. Ανέβηκε η ΔΕΗ, ανέβηκε. Εγώ τα λέω, έχει δώσει αυξήσει. Έχει αυξήσει τη ΔΕΗ, έχει αυξήσει τα κάψιμα. Οι άνθρωποι λένε πάντα την αλήθεια. Η κάθε μήνα φτάνει για έξοδα. Πού να να Τίποτα. Δεν υπάρχει όποια περίπτωση. Το λοιπόν, Ξυπνάτε, άντε. Αυξήστε, θέλετε, πάρτε. Και δώσανε λοιπόν. και 13 ευρώ, συγγνώμη, στον καθένα για βενζίνη επίδομα, έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι χαρτζηλίκη, ρε. Κατζηλίκη σε ορίστε. Οι αυξήσει είναι αυτέ που βιώνουμε τώρα, ωραία. Θέλεις 200 ευρώ αντί για 50 πριν. Και ξέρει τι, αυτές Που φαίνεται η μιζέρια. Και... Δεν είναι αύξηση. Μην το βλέπει δηλαδή από του σουγαμά. Μη το βλέπεις έτσι κάτι, Αναβάθμιση είναι. σου κάνει Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σου κάνει στη ζωή σου Ορίστε yeah. και yeah. γκρινιάζετε Κάντε παιδιά για να έχετε επενδυτές περισσότερους Κάτι Μια ερώτηση ακόμα Α, Πώς φερνάτε στις ελεύθερες αγορές Πολύ καλά yeah. πάει Όλα πάνε καλά Όλα πάνε καλά Και δεν έχω ανάγκη κανένα Και καλά όλα, καλά όλα πάνε καλά Καλημέρα, αξιότιμε πρόεδρε, αξιότιμα μέλη τη Ελληνική Βουλή. Απευθύνομαι σε εσά σαν Έλληνα στην καταγωγή. Λέγομαι Μιχαήλ, συμμετέχοντα στην Ουκρανική Άμυνα από το τάγμα Αζόφ. Λοιπόν, ο Αζόφ που βγήκε δεν είναι Έλληνα. Ωπατώ, ψάχτηκε. Λα πορεύει μεν. Δηλαδή, αν ήταν Έλληνα, εμεί έπρεπε να νιώσουμε εθνική υπερηφάνεια. Δεν το κατάλαβα το, αυτό που μπήκε στη διαβούλευση. Πώ μα το πλασάρουν έτσι δηλαδή. Θα έπρεπε, ναι. Θα έπρεπε. Έγινε πρωθυπουργό. Δεν είναι ανάγκη να σκεφτεί όλα. Δεν λέω για τον Ζελένσκι, λέω για τον άλλον. Που λέει ότι. Ο άλλο τον παραπλάνησαν με τέχνη, υποκριτική και πάλι, πάλι ηθοποιή. Ορίστε. Καλά έκανε το Υπουργείο Πολιτισμού και είχε γαμίσει όλη την τέχνη, όλο τον πολιτισμό. Οι ηθοποιοί προηδεύουν τι κυβερνήσει. Εμεί Μπράβο, μα του βγάλετε στο ελληνικό κοινοβούλιο για να πούν την Έλληνε φασίστε. Δηλαδή τι να νιώσουμε εμεί υπερισφάλιοι εδώ. Δηλαδή δεν κατάλαβα τι ήταν αυτό που όλα τα καρνάλια το λένε ότι είναι Έλληνα και το τονίζουνε. Δηλαδή τι, δεν κατάλαβα. Άντα κανάλια βλέπει. Α, ε, τότε ναι. Δεν βλέπω κανάλια, ακούω. Εσά ακούω, ακούω. Ραδιόφωνο ακούω. Δεν <σκυρίζω> βλέπω κανάλια. Από εσά ενημερώνομαι. Σώθηκε. <σκυρίζει> Αποστολή μου είμαι πάρα πολύ προβληματισμένο. Γιατί? Και για τον τρόπο που δικαιολογούν το τάγμα του Αζόφ για που εντάχθηκε στον Ουκρανικό Στατό. Όταν έχει πόλεμο, δεν ζητά πιστοποιητικό κοινωνικών φρονιμάτων από αυτού οι οποίοι θα πάνε στο μέτωπο και θα δώσουν τη μάχη για την πατρίδα του. Και πρέπει να έχουμε όλοι τα αυτιά μα ανοιχτά και τα μάτια μα, γιατί κάπω έτσι ανοίγει το παράθυρο να επανέλθει η καθαρή Χρυσή Αυγή για να παίξει το ρόλο τη σε λίγα χρόνια όποτε χρειαστεί, όποτε χρειαστεί το σύστημα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όλοι μα και το από τα κανάλια. Η κυρία που ζούμε είναι χαλυπή ανοίξτε τα θεά Γεια, Γεια σας. Γεια Ήθελα να κάνω ένα παράπονο. Με ένα παραπονο Με ένα παραπονο πικρό Να σε καλυσπέρισσο Κάτι ένα παράπονο δεν βαριέσαι. Με ένα παραπονο Με ένα παραπονο πικρό So Είναι δυνατόν να είναι τόσο καιρό ο Πούτιν μέσα στην Ουκρανία και να μην έχει πει ακόμα την ατάκα Πούτιν κεφαλή κλείνει. Δεν το έχω πει. Όχι. Βρε σε παρακαλώ μια αφορμή και πες το. Ε θα το πω. Πλάκανες. Ναι, αυτό. Αν και συνήθω αυτά είμαι η Μανούλα. Δηλαδή το έχω στο νου Μην χαθεί η ατάκα η καλή. Γι' αυτό πήρα να παραπονηθώ γιατί τσακμάκησε κάτι τέτοιο και δεν το έχω ακόμα. Κρίμα, δεν έτυχε καμιά Πέμπτη κιόλα. Δηλαδή τέλο πάντων απογοητεύομαι καμιά φορά κι εγώ με τον εαυτό μου. Βάλτο στο πρόγραμμα σε παρακαλώ. Βεβαίω. Πάντε. Γεια και χαρά. ]irsin. Προσπαθώ να σε ξεχάσω Δεν ξεχνιέσαι όμως εσύ Δεν ξεχνιέσαι Δηλαδή είναι αυτό που λέει η Και είναι ανοιξίτηλη, δεν ξεχνιέται. Δε Γεια σου μα, θέλω να πεις στο μαζί Ότι όπου θέλει μπορώ να έρθω και πέρα να το κεράσω ένα λουκάνικο με φλεύες Απαπαπαπα, το επίπεδο σου είναι όπως περίμενα να είναι Ενώ του Σιριζέου το επίπεδο που τον έχεις εκεί το γραφικό και σου λέει 5-10 Παιδιά. Συγγνώμη, τα ίδια νομοσχέδια εκτρώματα του Χατζηδάκη είχε ψηφίσει. Μην, Είναι έρχεται τώρα. Ακριβώ. Δεν θα κάψω να ασχοληθεί. Εθνεί. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να ανσακώνετε. Δεν μπορεί να ρίξει λίγο την Πάλα χαπλά. Του, Σολτ, έτσι, του Γερμανού Καγκελάριου που επανεξοπλίζει η Γερμανία, ήταν mm. στρατηγό των ΕΣΕΣ και σκοτώθηκε, δολοφονήθηκε εκεί πάνω στην Ουκρανία. Από τους κακούς, ε, κοκκινα, το κο, κακό κοκκινό στρατό, έτσι, για να ξέρουμε και λίγο ιστορία. Mm. Λοιπόν, και επίση ο Μπάιντεν είπε ότι ο Πούτιν είναι εγκληματία πολέμου. Ο Μπάιντεν, το είπε ο Μπάιντεν. Πού φτάσαμε, Πού φτάσαμε. Αμερικανό πρόεδρο να πει εγκληματία πολέμου, Κάποιον άλλο οποιονδήποτε. Έλατε, έλατε. Πού που είναι, είναι ο Πούτιν. Τι τον λέει όμω. Αλλά το λέει ο Πάιντεν. Δηλαδή ο ε, να βγει και ο Πούτιν να πει για τον Πάιντεν. Να βγάλουμε στα μούτρα σου. Ο Πίο Πάιντεν εισηγούταν τον βοβαρδισμό του Βελιγραδίου έξι μήνε πριν ξεκινήσει. Άλλο το Βελιγράδι τώρα. Τι ήταν το Βελιγράδι, σε παρακαλώ. Ρεφίλεξε τι ο... με προβληματίζει όμω. Το Βελιγράδι είναι και αυτή. Δεν είναι αλόφρηση. Δεν είναι μια άλλη περιοχή του πλανήτη. Απομακρυσμένη που έλεγε η Κερύβη. Έτσι λίγο. Όπω το είπε ο Μά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είναι καμπογί, και αυτό έτσι με στην Ευρώπη. Νομίζω είναι και αυτό, παιδιά, έτσι. Ε, τώρα τα έχουμε ξεφύγει όλα. Το Βελιγράδι, Ευρώπη. Έλα, σε παρακαλώ, τώρα ξεφύλλα. Εντάξει. Α, δεν είναι. Καλά. Τώρα... Είμαστε εμεί, Ευρώπη. Είναι και το Βελιγράδι. Έλα, σε παρακαλώ. Πάρω γεωγραφία, παρακαλώ, παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ. παρακαλώ. Μη με παίρνατε, για τρελό. Παρακαλώ πολύ. Γιατί με βλέπετε να πλέω να πονώ. trou Kina genoo, Siena Αποστολή, τι παρακαλείς. Να σε ακούσω, να μιλήσουμε, σε θέλω. Oh, να... Γλυκέ μου και εγώ σε θέλω. Από Σάμμο, από Τα νέα από Σάμμο. Oh. Have you been to Samos? Ε, ένα σχόλιο για την Τώρα Μπακογιάννη. Το εμείς όταν στείλαμε τους φαντάρους μας να πολεμήσουν το 40. Αυτή, το νιώθει κοντά με το μεταξικό φασιστικό καθεστώς. Εμείς όταν στείλαμε, μου άρεσε αυτό. Εμείς όταν πήγε η νεολαία του μεταξά, Στο αλβανικό μέτωπο, δεν του είπαμε ότι δεν του θέλουμε, επειδή ήταν νεολαία του Μεταξά Μεταξά και μήπω τα Μου άρεσε αυτό. Τι θα νιώθω και... μακριά θα νιώθω τώρα. Ε, είπε, εμεί όταν στείλαμε και μου άρεσε. Μου άρεσε. Εντάξει. Η νεολαία κτλ. Και, και κάτι άλλο, επειδή δεν είναι όλη η Ελλάδα Αθήνα, ε. να πούμε και τα τοπικά. Για τα καυλάκια θέλω να πω εδώ στη Σάμο, παρακαλώ πολύ όσου του υπεύθυνου να μην χτίσουν κάτι όμορφο, να μην χτίσουν κάτι ωραίο δίπλα στη θάλασσα, γιατί έχει πέσει το βουνό, έχει πέσει το βουνό, Για να καταλάβει και εσύ, να χτίσουν κάτι τσιμεντένιο. Ψιλό, άσχημο, με σίδερα να βγαίνουν <Τελή> ακόμα. Δηλαδή, πάνω. χρειάζεται να το ζητήσει αυτό. Πείτε με, θα γίνει με, κάτι ε, άλλο. Ζητάω, γιατί έχουν κάποια παραδείγματα. Εκεί στα κοντακέικα <στονίκαι> κάνουν έναν τείχο άσχημο. Ε, στο άλλο, στο χωριό, κάνουν έναν τείχο άσχημο. <στονίκαι> Θέλουμε όλη η διαδρομή αυτή, η μαγευτική διαδρομή να είναι άσχημη. Μην αγχώνεσαι. Άσχημη <στονίκαι> θα την κάνουν. Μην χτίσουν κάτι όμορφο. Βρε, μην αγχώνεσαι, σου λέω. Αυτό ήθελα να πω. Το Κέντρο. Να μην το ανοίξουν, ε? να μην έχει κανένα παιδάκι να πει ένα πείμα. Δεν θα το ανοίξουν κανένα... το πολιτιστικό κέντρο. Μην σε αχώνει. <laughs> δεν θα γίνει κάτι όμορφο ποτέ. Από την εκπομπή σα θέλω να σιγουρευτώ ότι θα δοθεί σε ιδιώτη όπω έχουν προγραμματίσει και όπω ψήφισε το Περιφερειακό Συμβούλιο. Να μην ανησυχούμε ότι. Μην θα ανησυχείτε, κάτι. δεν πρόκειται ε. να γίνει κάτι άλλο. Το δεν θα έχει κέρδο από... από... η κοινωνία. Μην αχώνεσαι. Το πούλμαν πάνω από την τζάμπου να μην το πάρουν, να μείνει εκεί ένα σκουπίδι, ένα κόμμαν. Τα χρειαζόμαστε αυτά. Είναι Είναι η βάση του πολιτισμού, του τοπικού πολιτισμού αλλά και η Από ό,τι βλέπω είμαστε... το Υπουργείο Πολιτισμού, τα σκουπίδια ναι, είναι η βάση. Τι ζόρι τραβάσεις τώρα, Όχι, τα θέλουμε. Τα Αυτά θέλουμε, θα, θα έχετε. Τα, τα θέλετε, τα... θα έχετε θα... Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Φιλιά από Σάμμο. Είπε ο Καλαμούκη ότι θα φάει αρνή. Με 15 ευρώ το κιλό, ο Καλαμούκης στο κεφάλαιο θα φάει αρνή. Κάθε αρνή έχει ένα ενότιο, ένα σκουλαρίκι. Τα αρνιά αυτά είναι πανκ. 15 ευρώ πήγε το κιλό? Θα πάει, θα πάει, έτσι ψίνουνε τα παπαγάλη. Εκεί τα, τα βουλγάρικα τώρα. και αυτά δεν κάνουν δουλειά πια. Δεν έχει σημασία, ρε. Και το βουλγάλικο να είναι πάλι 15 θα το πληρώσεις αφού θα έχει σφραγίδα ελληνική. Λοιπόν, άκου τώρα να. Δεν τώρα. σε συ Ο Τσίπρα, το αγόρι μου, έδωσε σε συγγενικό μου πρόσωπο 450. Την τρίτη που κοροϊδεύατε. Τώρα θα πάρει 200. Το συγγενικό πρόσωπο. Όριστε, Νάτα. Να είναι Κάποια ζώα πολιτική... δεν μα πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν. Ευτυχώ και τα ζώα. Όχι, όχι. Μπορεί να είναι η πολιτική όπω λέτε στη Σύριγα, αλλά δεν είναι ακριβώ τη διάκριση. Όχι, όχι. Υπάρχει είναι άλλη. περίπου η ίδια όμω. Περίπου Βανέ, αδάξει, ναι, να Αλλά εντάξει να λέμε και πιστεύει. τα καλά Να λέμε και τα καλά Το, το 450 <στά> με το 200 Δεν θα διαφωνήσω Αμά με τη μιζέρια σας Το 450 με το 200 έχει μεγάλη διαφορά Ε αμάδα, τώρα Εντάξει λοιπόν άκου τώρα α, άλλο Κι άλλο Επίσης, Επειδή έχω πελάτη και δεν μπορώ να βρίσω τον εαυτό μου Πέρυσι το καλοκαίρι Μπορώ <στά> <στά> να σε βρήσω εγώ Μπράβο πέσει εσύ Λέγε μαλάκα Μπράβο αυτό ήθελα να πω Αλλά δεν μπορώ έχω πελάτη Λοιπόν άκου τώρα να δεις Πέρυσι το καλοκαίρι Καρολάιν και τον Πάμπι, αντί να πάω να παίξω στο χρηματιστήριο ΔΕΗ και τώρα να είμαι οικονομημένο. Κατάλαβε, εγώ φταίω, ο Ηλίθιος. Μαλάκας, συγγνώμη, ο Μαλάκας. Ρίξτε άλλο ένα και κλείσω. Γεια σου Μαλάκα, γεια σου ΜΑ, που λέει και ο άλλος. Γεια σου ΜΑ. Γεια σου ΜΑ. μα. μα. μα. Μαλά. Ευχαριστώ, γεια. <συρίζει> Έλα μάνα μου. Έλα. Πού είσαι. Τι κάνουμε. Ακόμα στην παράσταση ερχόμαστε να μα κρεμάσουν καμπανάκια. Να σου πω. Βρε νούμερο. Βρε, τελευταία παράσταση. Το λέω. Τελευταία παράσταση τη σεζόν. Τώρα. Το Σάββατο αυτό. Σταυρό του α... Νότου. Ζήτω το πένθο. Τρίτη δόση. Τρίτη και τελευταία. Εμά μου τα ξέρω, αλλά. Αλλά, αλλά τι, αλλά. Άστα τίποτα. Ο μαρτυρό στο ανώτατο βαθμό. Λοιπόν, διαβάζω μετά τι εκλογέ Στις Βαλτικέ. Ότι όλη η νέα έχει συσπηρωθεί με το Μακρόν. Και... τι θα είναι με Λεπέν, τι σχέση έχει με την ακροδεξιά Λεπέν, η Νέα Δημοκρατία Δηλαδή πέρα από το βορίδι που έχει το χέρι στην τσέπη Κάνω από το τραπέζι και λίγο Σκυρτάει το φερμουάρ, πέρα από το βορίδι, Τον Άδωνι, τον πλεύρι και Το υπόλοιπο μισό υπουργικό συμβούλιο. Οι υπόλοιποι είναι με τον Μακρόν. Α. Την αστική ευγένεια. Συγγνώμη, τι θα πάμε με τη βλαχάρα την ακροδεξιά. Έξω γολιά. Άσε να μιλήσω. Συγγνώμη, δεν πρόσεξα το ήσουν εκεί. Τη γνωστή σχολή Καρατζαφίρε. Λοιπόν, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι η μαμά του Πρωθυπουργού, η κυρία Θεοδόρα τώρα Μπιτσοτάκη Κούβελου Μπαγκογιάννη, ότι μιλάει ξεριστεί χωρί να θυμάται ότι ο Μορίδης. Είναι κουμπαράκια με τη Λεπέν. Και όλα τα άλλα τα άτομα που είπε. Έλα, καϊ Όλοι είναι κουμπάρι με τη Λεπέν, δεν μπορεί. Ναι, ναι, ναι. Ο Βορύδη ήταν από τότε ταγμένο. Άσο το Βορύδι. Ο Βορύδη ήταν από το πατέρα. Με, με, με, με, με το τσεκούρι, με το τσεκούρι mm. Και το διπλό πέλεκι. Λοιπόν, <laughs> αλλά χρόνια τώρα σου ξαναπεί ότι η Νουδούλα για λόγου του ευνόητου και ψηφοφυρικού δεν πρόκειται ποτέ να κόψει την ακροδεξία ουρά τη. Και για όλου αυτού τώρα που θα φάνε τα κακαλά μου τον Πάσια λόγω ακρίβεια. Ας ανοίξουν στο ίντερνετ όσοι ξέρουν ή όσοι θέλουν τα παιδιά τους Να δούνε τι χρώμα είχε στις τελευταίες εκλογές ο χάρτης της Ελλάδος Και α και ου και Ου ου, ου, ου, ου, ου, ου, ου. ου. τέλειω το και α και ου, ου, ου. <ΣΣΣΣ>